FM stereo. Την φετινή ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να υπακούσω στους κανόνες της δεσμευμένη δημοσιογραφίας, κλείνοντα το στόμα μου για ότι συμβαίνει με προκάλυμμα το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή την χρονιά θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση της ασυνειδησίας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 Αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματος αναρχικών. Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε Ράδιο Άρτα 101,5 Γιάννης Λαζάρο Εκπομπή στον 681 2081-4060 Για τα δικά σας Υπότιτλοι <laughs> Αυτά ήταν λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου, οι υπτάμενοι αναρχικοί, ευχαριστούμε τους uh, Τσιριτζάντζουλες, οι οποίοι μέσω των Air Pistols μας δώσαν αυτό το δεμάχιο. <Τι>... Τους υπτάμενου αναρχικούς <Τι>... Κυρία μου και κυριέ μου, καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους που είναι συνδεδεμένοι. Μέσω γύρου Ιντερνεδίου και όχι μόνο Ράδιο ΑΕΤΟ στην Κουζάνη Γεια σου Κώστα και περαστικά σου στους φίλους στα Σέρβια Στο κουτούκι του Γιαβρή εκεί που πίνουν τσιπουράκια Στην Πτολεμαϊδα, στην Άουσα, στη Θεσσαλονίκη Στην Αθήνα Στη Μελβούρνη και όχι μόνο Να είστε όλοι καλά καλή σας ημέρα Κυρίες μου και κύριοι, θα διαπιστώσατε ότι οι Ελληνοπατέρες και οι χειρομητέρες χθες ε, έκαναν τα δικά τους. Ε, θα τα είδατε, φαντάζομαι, ξεκολιαστήκατε στο γέλιο. Δεν νομίζω να μην γελάθετε. Πέρα από τα σκιαξήματα, πέρα από το ότι έρχεται ο Αρμαγεδόνας να μας φάει. Λοιπόν, αν δεν βγάλουμε Σταύρο Δήμα, Σταύρο Δήμα! Εν μεταξύ, όλα τα Ελληνόπουλα χθε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Οι πτάμενοι, οι πτάμενοι θα, θα, θα σε κάνουν χάμ-χάμ. Έλα. Οι πτάμενοι, οι πτάμενοι, έλα. Έλα. Σούπε, σούπε, σούπερ βλήμα, όχι. Σού, έλα. Δεν είναι σούπερ φούμα, δεν είναι σούπερ βλήμα. Λοιπόν, που λε, μεγάλε, όλα τα Ελληνόπουλα χθε, βλέποντα, α πούμε, αυτού του ανθρώπου οι οποίοι ε, διε, διευθύνουν, θα λέγαμε. Δεν διευθύνουν, απλά δεν διευθύνουν. Διοικούν, θα λέγαμε πάλι. Διοικούν αυτού του εκπροσώπου του έθνου. Τα Ελληνόπουλα αναρωτιόταν. Αυτό ο παπάρα ο δάσκαλο, γιατί μου λέει ότι το θηλυκό του παρόν είναι παρούσα. Διότι άκουγε, α πούμε, χθε, Τζιτζιφιόγκου τάδε. Παράν! Τι παρών με Τι παρών Τα Ελληνόπουλα τα παίξαν Χθες θα μου πει μόνο για το λόγο αυτό Τα παίζουν τα Ελληνόπουλα Τον παίζουν και για άλλους λόγους Αλλά είναι δυνατόν Να σου ε, λέει, Τι πάνε πει κανονισμό της Βουλής Δηλαδή η γλώσσα είναι πα... ε, Ο κανονισμός της Βουλής είναι πάνω από τη γλώσσα Δεν θα μας τρελάνεται εντελώς ρε Όλα Καλώς τον... <σίλει> κάνει λάθο φίλε Θα σου εξήγησω εγώ τώρα Κάτσε περίμενα Μου λέει ένας τηλεακροατής Ο οποίος κάνει μεγάλο λάθος Ότι επειδή υπάρχει και τρίτο φίλο, Έχουν γίνει ένα φύλλα Άκου να σου πω μεγάλο Κάνεις λάθος τεράστιο Ξέρεις γιατί Διότι οι άγγελοι δεν έχουν φίλο Και όλοι εκεί μέσα είναι άγγελοι Γι' αυτό λέγανε παρόν Ρε δεν μας σχέζεται λέω εγώ Πρωί πρωί με σχολείται κι όλα Πίνεις την καφεδάρα σου Είναι δυνατόν η γλώσσα Να είναι κάτω από το Πιο από... κανονισμό ρε Παπαρίδινα μου Κύριε Παπάροβλου Να μας τρελάνεις το μεταξύ ο ταλέπωρος ο μας εδώ Ένα μεροκάματο είχε να βγάλει χθε, Να πει Σταύρος Δήμας Και νόμισε ότι παίρνει Αποουσίες ο άλλος Ή φαίνεται ότι τον ρωτάγανε Είναι εδώ ο Σταύρο Δήμας Και φιβόναξε παρόν Σταύρο Δήμας Παρόν Σταύρο Δήμας Τι να κάνει <ΣΣ1> Αυτό το μεροκάματο είχε να βγάλει χθε Και αυτό δεν μπόρεσε να το βγάλει τι να κάνουμε μεγάλε Αυτή είναι η κατάσταση Βέβαια, Βέβαια τώρα ξεκινάει ο θρίλερ Διότι το 20% του μελά Που είπε Παρόν Θα υπερισχύσει το 80 του 80% το, Του αυτού Που είπε ε, Δεν την στα σταυροδί μα Μεγάλε Για σένα Για σένα Έλα παρακαλώ Έλα Just Carolina Πάσε με να κάνω εκπομπή μωρέ άνθρωπο Εντάξει, έλα, γεια, γεια στο καλό και με την Νίκη Ού, Καρολίνα Τζαμπάλα Ου. Θα υπερισχύσει το... Ού, Ορίστε! Χωρίστε Καλημέρα <laughs> Έλα, γεια Ωχ, oh, να του πω λέει εδώ του κυρίου Στίλιου και του κυρίου Γκόκερο να μην δουλεύουν τόσο πολύ και κόψουν κρέας Μου πένα τηλεεκρότης, Εγώ τα μεταφέρω να μου τι να κάνω. Τα μεταφέρω ο Μεταφορές, Μεταφορέ, εκδρομέ, Έλα! Λίγο λοιπόν, μεγάλε, θα τώρα το θρίλερ που σε κόφτει εσένα είναι θα υπερισχύσει το 80% του 20% του μελά. Για να. Μεγάλε, θέλω μία απάντηση. Τι μέρα σου ξημέρωσε ένα σήμερα. Όχι δηλαδή έτσι μεταξύ μας Σου ξημέρωσε τίποτα, άνοιξε τη δουλειά που έκλεισε, βρήκε με Όχι ερώτημα βάζουμε δηλαδή. Δεν είσαι εμπουτυγμένο στην ίδια κατάθλιψη ε, Εκτός του στρατού τους Εντάξει, μιλάμε, δεν μιλάμε, απευθυνόμαστε στο στρατό του. Εσύ τι μέρα σου ξημέρωσε σήμερα. Θα είδε τα πανηγύρια και τα... το τι γινόταν αλλά εκείνο, εκείνο το οποίο κάμνει εντύπωση και τις τελευταίες μέρες το τονίζουμε είναι τι διάολο ενδιαφέρεται γιατί όλος ο πλανήτης έχει στραμμένα τα μάτια του σε μια τελεία η οποία λέγεται Ελλάδα γιατί ρε μου και γιατί να σε σκιά αφού όλος ο πλανήτης ενδιαφέρεται άρα κάτι συμβαίνει εδώ γύρω οπότε μην ακούς το Σαμαρά που σου λέει άκου τον και το Σαμαρά και το Παπαρά έλα παρακαλώ Γι' αυτό, έτσι, σωστά ναι Τώρα κάτω Τι; ναι. Κι <laughs> <laughs> Έλα, <yeah. laughs> Έλα Να σε καλά φίλε, φέρας από το χασάπικο λέει Και αν ήρθε σε καινούργιες τιμέ Πάλα βοήου τόσο Γλώσσα βουλή τόσο Φίλε, να σου πω κάτι. Καταλαβαίνει ότι είναι η πλειοψηφία αυτού που αποκαλείται λαό, με συγχωρείτε, είναι πίσω από αυτού. Καταλαβαίνει. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά κάποιε παπαριέ, ξέρω εγώ, είναι ο πολιτικό ή ο, ο καθρέφτη. Καταλαβαίνει ότι Είναι πλειοψηφία εδώ, μα πάρε εδώ τώρα. Α πούμε, έχουν αυτό εδώ το πράγμα που πήγε να βγάλει το μεροκάματο χθε και η μόνη του κουβέντα, η μόνη του κουβέντα ήταν να πει πα, παρόν. Αλλά δεν με πούνε, το κατάλαβε, δεν κατάλαβε τι έπρεπε να γίνει. Και ας τα τέλα τώρα να πούμε. Λοιπόν, τέλο πάντων... Μεγάλε, το ερώτημα όμως παραμένει... Εγώ στο βάζω το ερώτημα... Εσένα τι μέρα σου ξημερώσε... Αυτοί χάρηκαν, γλέντισαν... Έκαναν τα δικά τους... Κάνουν τις δικές τους ιστορίες... Ε, εσένα τι μέρα σου ξημέρωσε... Γιατί όλοι οι φίλοι όσοι ήταν στημένοι... Καλά λέει ο φίλος εδώ... Λέ. Ενδιαφέρονται με ποιον θα κάνουν διακοπές... το καλοκαίρι οι, οι ξένοι... Τι είναι εκείνο που τους αναγκάζει. Παρακαλώ. <Τι> ναι. Ξέραμε. Ναι. <Τι> Κατάλαμε. <Τι> ναι, ναι. Ως πάντα δεν θα μείνω τώρα σε αυτή τη γελιότητα της παρατάξεως, της πατριωτικής παρατάξεως της Νέα δημοκρατίας Είναι γελίοι τώρα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο Πάντα ήταν γελίοι Με συγχωρείτε κιόλας νεοδημοκράτες μου Ναι, πάντα ήσασταν γελίοι Γελίοι πατόκορφα τώρα μιλάμε Πατόκορφα Από το 1945 μέχρι σήμερα Λοιπόν, άκουτε, σου λέω τώρα, και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οπότε δεν θα ασχοληθώ με του γελίου εκεί μέσα στη Βουλή. Αυτά τα είπαμε, ρίχνουμε λίγο σάλτσα να γελάσουμε, εμεί από εδώ. Εντάξει. Ρίχνουμε λίγο σάλτσα να γελάσουμε με του ε, πατριδοκάπηλου αυτού που αποκαλούνται πατριώτε και εθνοπατέρε. Λοιπόν, αλλά το, το, την πραγματικότητα σα τη. δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Σα τη μεταφέρουμε. Δηλαδή το όργιο που έγινε τι τελευταίε μέρε. Με... Πίσω από τη μάσκα για το, το ψήφιση του Προέδρου τη Δημοκρατία με τι τροπολογίε, σα το μεταφέραμε. Αυτό δεν σα ενδιαφέρει. Τι σα ενδιαφέρει τελικά, αν θα είναι ο Σταύρο Δήμα, Το γέλιο τη Αρκούδα είναι όταν καλέσανε το γιο του Σταύρο Δήμα να ψηφίσει Σταύρο Δήμα. Γιατί ο Σταύρο Δήμα έχει και γιο βουλευτή. Ε, πού αλλού, στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ανάγκη, με ρωτά. <Τι>... Λοιπόν, καταλαβαίνει, Και εσύ κάθεσαι και μετρά το φραγκοντίφραγκο σήμερα, αν βγαίνει να πάρει ψωμί και φάρμακα. Άι ε, καρ' κουνήσω από τη θέση σου να πούμε Βεράσει Παρακαλώ αμή, Και δολόν και δολόν Και δολό, και δολό, Και νομβολεράσαι no αμή Κοίταρα Α τα κύριο Δεν ξέρω εντάξει Ναι Εντάξει Θα σου πω θα σου πω Θα σου πω Θα σου πω ποιον θα ψηφίσεις για να έχουμε δημοκρατία Ναι Δημοκρατία τους Καταλαβαίνεις Εντάξει, γέλα, δεν σου είπα εγώ την ώρα που καλούν τον γιο Διότι δεν μπορεί να μείνει στην εθνική παράταξη Ο γιος είναι Επειδή, εσύ παρακαλώ πολύ Δηλαδή, αχάι Λοιπόν Αυτά είναι, αυτά είναι Είπαμε, για μας είναι να γελάμε Και τόσα χρόνια γελάγαμε Και καλά κάναμε Λοιπόν, γιατί τι να του κάνεις Από πού να το πιάσει το πουλόβερ Να το ξυλώσεις Από πουθενά δεν πιάνεται Τη σοβαρότητα τη κατάσταση δεν πιστεύω. Παναλαμβάνομαι να έχετε παράπονο, σα τη μεταφέρουμε. Οργίασαν τι τελευταίε μέρε. Τροπολογίε. Δεν πληρώνουν αυτοί που καταπάτησαν και έκαψαν γη, που κάναν παράνομα. Που ένα, τάλλο, τροπολογίε. Κανένα δεν ενδιαφέρεται. Μα κανένα δεν ενδιαφέρεται. Το μόνο που ενδιαφέρει την Ιφίλιο, αλλά και σένα είναι μη και δε βγει ο Σταύρο πρόεδρο Δημοκρατία. Μη δε βγει ο Σταύρο Δημοκρατία, μεγάλο. Όλοι οι φίλοι μέχρι και το, τον Αθάνατο, τον απ το τον βγάλαν από τη Μούμ, απ το Πώς τον λένε εκεί, τη, Πώς τα λένε αυτά που μπαίνουν οι φαραώδες mm. Το μυτσοτάκι, από τη μουύμα τον έβγαλαν όξω και θα συναντηθεί λέει με τον Καμένο σήμερα γιατί το, το, το, τον κάλεσε ο Μυτσοτάκολα τον Καμένο, Ποιο ξέρει τώρα τι μεταφορά θα κάνει εκεί να πούμε, σε τσάντε, σε βαλίτσε, ένα θεό το ξέρει. Λοιπόν, εξάλλου ξέρει από αυτά ο Μητσοτάκουλας και όλη αυτή η παράταξεις Διότι η παράταξεις είναι πατριωτικά Είναι πατριωτική σλιάβα η παράταξη Σε δεξιά παρατάξιους Λοιπόν, μεγάλε Και μέσα σ' όλα έχουμε τον Όλη Ρέν, Όλη Ρένδια θα μας πάρει στα Cain, να μας, Να μας... Τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ Αυτό μετράει Κατάλαβες τι τον νοιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ Τον, ε, τον όλοι Ρεν Καλά κάνει και τον νοιάζει τον όλοι Ρεν Βέβαια κυρία μου και κυρία μου Επιμένουμε επιμένουμε Στο πόσο γελί είναι Και θα σας το αποδείξουμε αμέσως Βάζοντας έναν από αυτούς τους γελίους Να μιλήσουν Ορίστε ακούστε τον Ακούστε τον, επι, ακούστε τον τι λέει Λίγο υπομονή, ο ίδιος τα λέει. Βαρεθήκαμε να μας τα μεταφέρουμε εμείς. Πούμε και λίγο πιο ευρέως, και λίγο πιο πλάτηκα, λίγο πιο ανοιχτά, τι υπερασπιζόμαστε. Γιατί? <Τι> Γιατί <Τι> μέσα στην καθημερινότητα του τι κάναμε με τον φόρο Α, το αν ο Ένθια μπήκε πολύ λίγο, το τι έγινε με την ανεργία και τι κάνουμε με την αξιολόγηση με την Τρόικα και αν βρούμε 180, μερικές φορές σαν να ξεχνάμε <Κι> τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά εκπροσωπούμε και γιατί πράγμα είναι αυτό για το οποίο αγωνίστηκαν οι παππούδες μας. Και για ποιο λόγο σήμερα αυτοί που μας υβρίζουν έχουν τη δυνατότητα να μας συμβρίζουν. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να μας συμβρίζουν γιατί εδώ πολέμησε ο Ζέρμας και κράτησε την Ελλάδα ελεύθερη και δεν την έστειλε στο δεκτό συναντή υπερασπιζόμα. Αυτό το ωραίο το οποίο είπε αποφατικά, κάθετα και απόλυτα ο Κωνσταντινός Καραμανίος. Ανήκομενη στην Δύση. Το ανήκομενη στην Δύση σημαίνει ότι θέλουμε να είμαστε με την Ευρώπη. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει συγκεκριμένο σχήμα και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει και συγκεκριμένο νόμισμα και λέγεται Ευρώπη. Και όπως τότε αυτή η κεντρική επιλογή μας διαχώρισε από έναν άλλο κόσμο, τον σοβιετικό, τον κομμουνιστικό, έτσι και σήμερα αυτή η επιλογή μας κρατά μέσα στον μπλοκ των πιο προηγμένων, των πιο εξελιγμένων, των πιο όρημων δημοκρατιών και οικονομιών του πλανήτη. Και αυτή είναι μια επιλογή που πάλι η παράταξή μας, με μεγάλο κόστος, με μεγάλη αποφασιστικότητα, αλλά και με μεγάλη αίσθηση ηγεσίας και ευθύνη κρατά στην Ευρώπη, κρατά στο ευρώ μέσα από τις μεγάλες αυτές αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ορκίζομαι εις των θεών των Άγιων του των Όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις σας διαταγές του όνοτα αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα έχτελιστο άπασα ανατεθισόμενας μου υπηρεσία και θα υπακούω ανεφόρων σα διαταγά των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεων μου, τας οποίας διά του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω όλα τα τιμωρηθεί μορυφή αλλά των γραμματικό στρατιώματο. την ίδια ολα τα <σταλεί> Κατάλαβες μεγάλη πολέμισε ο παπού του Κατσαπλιά. Ο παππούς του κάθε κατσαπλιά πολέμησε για να, είναι, να λέει αυτά που λέει ε, ο Βορύδης σήμερα Τον ακούσατε Και για να είσαι στην Ενωμένη Ευρώπη Και για να σου κάνει αυτά που σου κάνει η Ενωμένη Ευρώπη Βουρ κατσαπλιάδες λοιπόν Ορμάτε Παρακαλώ Ναι Ναι δε, δε, δεν άκουσα δεν άκουσα Κύρα Μάγκη, κορκορός Με σε βρώματα σκάβω Σωστά, σωστά, σωστά Τα γουρούνια που μιλάνε μου λέει είναι εκτροφείο Οπότε είναι για σφάξιμο μου λέει ένας φίλος Κατάλαβες, κατσαπλιά μου γιατί πολέμησε ο παππού σου Για να σε ξεφθυλίζει όλη, ρε Για την εθνική αξιοπρέπεια που σου παρέχει αυτή τη στιγμή ο μου Παρακαλώ Η Αυτά είπε. Μα να σου Πάρτον πάρ τηλέφωνο να του τα πει. Εγώ κατάλαβα πολύ καλά τι είπε. <laughs> έλα, γεια, γεια. Πάρτον τηλέφωνο να του. Πάρτον να, πάρ να, πάρ να του τα πει. Τι έμενα, μου τα λε. Πάρτον να του τα πει. Έλα, γεια. <laughs> Εντάξει, έλα, γεια, γεια, γεια. Για. Σωστό, έλα, γεια. Λοιπόν που Μεγάλε, αυτά που λε. Και επαναλαμβάνω, κατσαπιάκο. Λοιπόν, μη μου πεις από πού παίρνω το δικαίωμα. Από εκεί ακριβώς που το πήρε, που το παίρνει ο κατσαπιάς, βουλευτής σου, πολιτικάντης σου, συνδικαλιστής σου, να μου ξεσκίσει ιερά και όσια. Το παίρνω ακριβώς από εκεί. Κατάλαβες Κατσαπλιάκο. Ακριβώς από κει. Τον ακούσατε, ε, αυτή είναι, εαυτοί είστε. Αυτοί είστε σε πεδία πολιτισμό αρχές και αξιοπρέπεια, βορύδες και μπουμπούκι. Παρακαλώ. Ναι, ναι. μενα Σωστά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ Ποιος τον έχει χεσμένο μωρέ αυτόν τώρα Πλάκα μου κάνει Αυτό είναι ένα, ένα γρανάζι μιας μηχανής Μιας μηχανής Την οποία η οποία μηχανή να πω τα Πάρει όλα σβάρνα τώρα Λοιπόν και ποιος τον χέζει τώρα Ποιος του χέζει αυτούς τους υποτακτικούς τώρα Αυτά είναι τσογλάνια του συστήματος όλα Όλα, η δική σου αξιοπρέπεια που είναι μεγάλη Πού ακριβώς είναι Στην κολότσεπη του κάθε βορύδη και του κάθε μπουμπούκου και... Έχει αγωνία εσύ τώρα με ο Σταύρους Δήμας Γεν Προαίδρους Χαϊ, έλα, μπορείστε Έλα Σοβαρέμα Χαίρετε Το 50 ναι Ναι Ράλιδες και εσύ, ανέ Σε μαριν μα Το ξέρω Τι ψέματα να μου πεις Υπάρχουν το κουμπέντα για Λοιπόν Και έγινε, έγινε να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, καλά Λοιπόν μεγάλε έτσι έγιναν και το 50, έτσι έγιναν και το 60 και έτσι θα γίνουν και το 2050 και το 3050 Δεν ξεσκατίζει η βορυδήλα η, η πασοκύλα και η βορυδήλα δεν ξεσκατίζει Η πορδήλα πως να στην πω Λοιπόν, μη με ρωτήσει, θα γίνω κουραστικός Μη με ρωτήσει από πού παίρνω το δικαίωμα Σου απαντώ από εκεί που το παίρνει το κάθε άθυρμα με ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο Μπουμπούκος Κεσία και Κεσία <Καισία> Από εκεί ακριβώς που το παίρνουν Και αφήστε το παραμύθι με ψηφισμένο εγώ και άλλες τέτοιες αρλούμπες <Καισία> Είσαι ψηφισμένος από ποιον Από αυτόν που πληρώνεις <Καισία> Από ποιον είσαι ψηφισμένος <Καισία> Από ηλίθιους που πληρώνεις <Καισία> Παρακαλώ <Καισία> Ευχαριστώ πολύ Σου έχω στο τέλος Λοιπόν, να σου πω κάτι Κάτσε να ακούσεις την εκπομπή σήμερα Έλα, γεια Σου έχω στο τέλος ένα τραγούδι που τα λέει όλα Θα τα ακούσεις Επειδή δεν σας παίζω ένα τραγουδάκι στο τέλος Που το αφιερώνω σε όλους Ε, λοιπόν, σήμερα ευχαριστώ τον φίλο τον τρίφων που μου το έστειλε Είναι σε παγκόσμια πρώτη Λοιπόν, μεγάλε, ας τα αφήσουμε λοιπόν Και επαναφέρω την ερώτηση Εσένα τι μέρα σου ξημέρωσε Που αγωνία. Παρών στα βρουσδί Παρών στα βρουσδί Τι αγωνία έχεις μεγάλε Λοιπόν τι μέρα σου ξημέρωσε Τι μέρα Ούτε ίχνος αξιοπρέπειας δεν σου αφήσανε Και κάθεσαι να πούμε το... και, και, και παρακολουθάς το θεία σου Αυτόν Και καλά να το παρακολουθήσει. Τρέχεις πίσω από το θεία σου Γλύφοντας για να σου δώσουν τύπια Τύπια Άιντε μέχρι χτες μας δούλευες και καλά ότι είσαι ιδεολόγους ή σαν... είχες την ιδεολογία της δεξεγιάς εθνικοπατριωτικής παρατάξης και του σοσιαλισμού. Χάιντι! μιγάλι. Μιγάλη! Μπράβο! Έτσι! Έτσι, σωστός, σωστός, Έτσι. ναι, τι μέρα μου ξημέρωσε λέει εδώ ένας, πρέπει λέει να το... μου έχουν στείλει κάτι ραβασάκια, λέει να τους δώσω 15 χιλιάρικα και τέτοια, δεν. δεν υπάρχει σάλιο λέει, Α. αλλά λέω να τη στείλω σε κανένα απόγονο κανενός κατσαπλιά. Από αυτούς του βορύδη Γιατί εγώ δεν ήμουνα με την Ηνωμένη Ευρώπη Ίσουνα δεν ήσουνα μεγάλε Οτ που είναι οι κατσαπλιάδες Γκοντζαμάνιδες βορύδεδες και εσία Σε παρακαλώ πολύ τώρα Σε παρακαλώ πολύ τώρα Λοιπόν που λες τι έχουμε oh. Η ακροδεξιά Λεπέμ στο πλευρό των Ελλήνων Και εναντίον του ολοκληρωτισμού της Ηνωμένης Ευρώπης και της παρέμβασης η Λεπέν θέλει να φύγουμε από τον ολοκληρωτισμό της Ευρώπης και να πάμε στον ολοκληρωτισμό του Χάιλ Χίτλερ εντάξει καμία αντίρρηση σε ενημερώνει οικονομισιόν μεγάλε αν θε να ακούσεις δηλαδή ότι το χρέος το 2014 φτάνει στο 175 του ΑΕΠ ναι σου λέω εσύ κοίτα τώρα ποιον θα, θα έχει πρόεδρο αύριο. Οι άλλοι φορτώνουν χρέο. Φορτώνουν χρέο. Όχι έξοδο από το ευρώ, αλλά και θα σα δώσουμε και άλλα νέα μέτρα το 2.15», Μα είπε η Οικονομισιόν. Μη στεναχωριέστε. Δεν θα σα βγάλουμε από το ευρώ. Δεν θα θα σα τα πάρουμε όλα. Εσά του πείτε, σα παίρνουμε τα σπίτια, τα λεφτά. Τι σα πήραμε, σα σκοτώσαμε. Δεν έμεινε τίποτα να σα πάρουμε. Κάτι θα βρούμε εμεί, θα βγάλουμε νέα μέτρα. Κοίτα εσύ, Σταυροδίμα. Κοίτα λοιπόν για την ποια πατρίδα Ένα δεν το έχεις πάρει χαμπάρι Ότι υπάρχει μια πατρίδα του στον Σαμαροβενιζέλο Κουρέλιδον Και μια πατρίδα που είναι η δική σου Η δική σου... Έλα... Ωου Ωου Αχα... Θα το καταλάβατε, βεβαίω θα το καταλάβατε ε, Σταύρου Δήμα Παρόν δήμα. Έλα, γεια, γεια Έλα ε, Κατσικομπαλοβαρδούλου Φωτεινή Παρόν Έλα, πάμε Λοιπόν, οι άγγελοι δεν έχουν φίλο Λοιπόν, που λες μεγάλε Που λες την πάθαμα 175 ο ΑΕΠ Και τι μας είπε ο Κατάινεν Αγαλά Θα σεβαστούμε μας είπε ο Κατάινεν Το δημοκρατικό αποτέλεσμα των εκλογών Και θα συνεργαστούμε με την κυβέρνηση Που σβάστηκα Όχι που σέβεται τα βασικά δικαιώματα Και τις αξίες της Ενωμένης Ευρώπης Κατάινεν Άντε κάνε κάτι Που ίσως δεν ξέρω σίγουρα Έκανες μικρός και, εσύ και η σου ΕΕ. Ευρώπη Έλα, Παρα... περνάνε νόμος στην Ισπανία που απαγορεύει οποιαδήποτε διαδήλωση αν η κυβέρνηση κρίνει ότι, δεν είναι... ότι είναι επικίνδυνη. Καλά τώρα. Είκαλά τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Περίμενε, θα δούμε πολλά. Το ελληνικό. Σόπα. Ακούστε τώρα, ακούστε τώρα τρέλα. Το 91% των Ελλήνων δεν εμπιστεύονται τα ελληνικά κόμματα. Μα λέει το ευρωμαρόμετρο. Το 91%. δεν τα εμπιστεύονται. Αλλά πάνε και τα ψηφίζουν. Εhm, αιhm. Ε. Τώρα θα σου πούμε κάτι σοβαρό. Βέβαια στα παπάρια σου, γιατί εσύ είσαι αθάνατο. Ένα στου τρει Έλληνε καρκινοπαθεί δεν μπορεί να επισκεφτεί γιατρό, ενώ οι ασφαλισμένοι καρκινοπαθεί δεν βρίσκουν ραντεβού στο νοσοκομείο στον ενδεδειγμένο χρόνο για να καταπολεμ... καταπολεμήσουν την ασθένειά του. Κυρία μου και κύριε μου, εσεί οι αθάνατοι μπορεί να μην γνωρίζετε ότι α πούμε ένα άνθρωπο στη χημειοθεραπεία του πρέπει να την κάνει στι 20-21 μέρε. Ε, το τι τραβάει για να το υπογράψουν τα σκυλιά του δημοσίου οι διορισμένοι από το βουλευτή Αγράμματοι Το δικαίωμά του που δούλεψε εκεί Λοιπόν Να το υπογράψουν το φάρμακο Δεν μπορείτε να γνωρίζετε Τι τραβάνε οι άνθρωποι Για να πάρουν επειδή είναι πανάκριβα τα φάρμακα της χημειοθεραπείας. Όταν έρχεται η ώρα, να. Ε, αυτά πρέπει να, τα... να το κάνουν κάθε 20, δεν χωράει παραπάνω, δεν είναι άντε το πήρα το φάρμακο σε τρεις μήνες και πρέπει να το υπογράψει ο σκύλος του δημοσίου, το σκυλοπρόσωπο του δημοσίου που το διόρισε ο βουλευτής, να... ε, ε, αν είναι στο Ίκα, στο Νογάξερο που στο διάλο είναι ασφαλισμένος ο καρκινοπαθής, πρέπει να πάει στο ανάλογο σκυλί του δημοσίου. Και το ανάλογο σκυλί του δημοσίου, μπορώ να σας πάω να σας δείξω ένα εδώ στην Άρτα, Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει, τι καψόνια κάνει στον καρκινοπαθή και στους οικείου του για να βάλει μια υπογραφή την οποία δικαιούται ο ασφαλισμένος Παρακαλώ, Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάω έτσι για τα εγγόνια αυτών που μας έβαλαν στην Ενωμένη Ευρώπη. Λοιπόν. Θα πρέπει λοιπόν να δεις το σκυλί του δημοσίου την ώρα που πηγαίνει ο, κα, ο, καρ, ο καρκινοπαθής ή ο, ο, ο οικίος του για να πάρει την νόμιμη επαναλαμβάνω υπογραφή του ασφαλισμένου ο οποίος δούλεψε 30-40 χρόνια και είναι στο Ήκα, στο Τέβε, στο Νογά, που είναι. Έλα λοιπόν να σε πάρω το χέρι να πάω να σου δείξω ένα σκυλί του δημοσίου τέτοιο. Εδώ στην Άρτα. Οπότε λοιπόν, μεγάλη εσένα, δεν σοξιμέρωσε καμία μέρα. Ο Σταυροδίμα και η παρέα του, μια χαρά θα περνάνε μια ζωή. Έλα παρακαλώ. Έλα. Α, <coughs> ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Να ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι να ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Πρέπει να πάμε στο, να περιμένουμε 2-3 ώρες το γιατρό mm. να μα στείλει ο γιατρό σε φαρμακείο του ο ΕΟΠΗ yeah. ο ΕΟΠΗΗ να μας πει ο, και τα λιμπάν και τα λιμπάν mm. και υποφέρομαι μου το λέει εδώ ένας καρκινοπαθής λοιπόν. κατάλαβες στα, παρά τον Σταυροδήμα ψιδεξεγιάς mm. παρατάξιγους yeah. παρά στα Σταυροδήμα mm. κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα των ανθρώπων yeah. διότι όταν δεν έχεις πρόβλημα και είσαι δολοφόνος Σαν τον Γεώργιο Παπανδρέου ας πούμε Μαζί με 1,5 εκατομμύριο υποτακτικούς που, τον ψη... που του δώσαν το δαχτυλίδι yeah. Βλήματα, 1,5 εκατομμύριο βλήματα που του δώσαν το δαχτυλίδι yeah. Βγαίνει και καταδικάζεις τη σφαγή στο Πακιστάν Τη σφαγή που έκαναν οι Ταλιμπάν στο Πακιστάν yeah. Μεγάλα τι να σου κάνω εγώ τώρα yeah. Ο δολοφόνος των Ελλήνων yeah. Ένας από τους δολοφόνους των Ελλήνων yeah. Καταδικάζει τους Ταλιμπάν που σκότωσαν. 150 παιδιά που σα σκότωσαν στο Πακιστάν. Ε, καλά, Σταύρου δί μα! Όλοι... Ε, πάμε όλοι μαζί να φωνήσουμε, Σταύρου δί μα! Χάιτι! Yeah. Πρόσεξε, Κατάλαβε γιατί πολέμησε ο παπούς του Κατσαπλιά, μεγάλε! Και ήρθαν και να πάλουν των Αμερικάνων μετά. Γι' αυτό πολέμησε ο παπούς του Κατσαπλιά. Σταύρου μα! Λοιπόν. Το σοβαρό είναι ότι 40% των παιδιών στην Ελλάδα είναι υπό, υπό την απειλή φτώχειας, εξαθλίωση και αυξάνεται ο ρυθμός των γονείων που αφήνουν τα παιδιά τους σε ιδρύματα για τροφή και στέγη. Νοικοκυρέα, οι καλά Χριστούγεννα, να σας καλοβρεί ο ροδαλός αηβασίλισσας, να σας φέρει και κουκακόλα να πιείτε και να ιορτάσετε τα ρεβεγιόν σας. Αυτά δεν σας ακουμπάνε, όμως κάτι μου λέει ότι θα σας ακουμπήσουν σύντομα. Βέβαια οι μαθητές του 5ου Δημοτικού Παρακαλώ Ω. Ω. Ω. Αυτός δεν είναι ναι, η Βασίλης είναι Γαμίδης. Έλα γεια Έλα Έλα ρε, ρε σεξουαλικές Εσύ να μπούμε Ρουδαλούλη Οι μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δεντροποτάμου Θεσσαλονίκης στις εκθέσεις τους στο σχολείο περιγράφουν πως οι ΔΕΗ με συνοδεία ΜΑΤ, ε, ΜΑΤ έκοβαν το ρεύμα στα σπίτια τους Καταλαβαίνεις μωρέ τι γενιά μεγαλώνει. Yeah. Καταλαβαίνεις τι γενιά μεγαλώνει Να σου γράφει έκθεση στο δημοτικό το παιδί Πως οι ΔΕΗ έκοβε το ρεύμα στο σπίτι της Και κάθεσαι και μου λε για τον κατσαπλιά τον πατέρα σου και τον παππού σου και τον Σταύρος Δήμας Αις τάβρους δίμας, αις τι παιδιά όλοι μαζί, τάβρους δίμας. Κατάλαβες; Τι έχουμε; Θα πάμε όλοι μαζί στην ΕΔΕΜ. Τι είναι η ΕΔΕΜ; Μεγάλη νέο κόμμα. Αιδέ! Οι ΕΔΕΜ. Ένωση δημοκρατικής την ετούτο γαλλά. Βλεπώδω παιδιά, δώρα δώρα η ΕΔΕΜ. Ένοσις δημοκρατικής εθνικής μεταρύθμισης άμα δεν με δημοκρατίσεις, δεν με εθνικοποιήσεις και δεν με μεταρρυθμίσεις, δεν γίνεται. Και έκανε στο Κάραβελ ιδρυτικό συνέδριο με επικεφαλής από τον Απόστολο Πόντα. Έλα! Πόντα! Πόντα! Χτύπα μας την πόρτα! Έλα δώσε ρε παιδί μου! Έλα ρε Θεοδοσία! Καλημέρα Θεοδοσία! Τι έγινε? Fine! Τι μου λες εδώ? Δεν το βλέπω. Α! Ah, keep shopping! Yeah. Ναι! Δεν καταλαβαίνω παρακάτω. λοιπόν. Έλα ρε Βασίλη τι έγινε 20% παρόν 100% μαλάκας <laughs> Τι μου γράφεις εδώ ρε Βασίλη <laughs> Τι μου βάζεις <laughs> και λέω Εκεί στην Άουσα να μπούμε τέτοια κάνετε Μαν Τι σου λέω έλα Βασίλη Έλα Χρήστο καλή σου μέρα ρε Πού είσαι ρε Χριστάρα να μου πάντα, <laughs> απαντάω και εδώ σε κάτι φίλους που μου στέλνουν mail καλά, Να είστε καλά ρε από καλά Λοιπόν ναι Εσείς, έλατε να φωνάξουμε όλοι μαζί <laughs> Να αναφωνήσουμε όλοι μαζί Σταύρος δίμας! Και με Πώς το λένε? μου ένα όνομα. Παναγούλα. Βυρσοδεψόδογλου Τι παρόν μόρια χλάδο Τι παρόν. Τι παρόν. Έλα πάμε. Λοιπόν έλα πάμε να γελάσουμε τώρα. Έλα πάμε να γελάσουμε τώρα. Μεγάλε. Προσέξε τώρα Την ώρα εμείς που εδώ γελάμε Γελάμε λέμε τώρα κλαυσίγελος έτσι Την ώρα που εμείς εδώ Υπομένουμε ό,τι υπομένουμε Και πάμε με γελάκια Και, και φωνάζουμε όλοι μαζί στάβρος δίμας. Η Γερμανική Βουλή Επαναλαμβάνω Μη και δεν το πιάσεις καλά Η Γερμανική Βουλή Ψηφίζει Για σένα Για την παράταση του προγράμματός μας Κατάλαβες, κατάλαβες μεγάλε Ζητά η Μέρκελε την έγκριση της Γερμανικής Βουλής για, την, για το πρόγραμμά μας, για την παράτασή μας Κατάλαβες, κατάλαβες ποιοι ψηφίζουν Για σένα, μου φωνάζει Σταύρος Δήμας Κατσαπιά μου, έλα Ναι, ναι, τυχαία λοιπόν ο παπούς του κατσαπλιά ορκίζονταν στο Χίτλερ, όπως άκουσα πριν Ευχαριστούμε λοιπόν τους κατσαπιάδες που, ορκ... που άλλοι ψηφίζουν για μας Ευχαριστούμε για την εθνική αξιοπρέπεια και γενικά για την αξιοπρέπεια την οποία κουβαλάνε Αυτοί, αυτοί. Κατσαπλιά, μου! κατσαπλιάμου, μου. Λοιπόν μεγάλε, αυτά που λες τα ωραία συμβαίνουν, έτσι Επαναλαμβάνουμε Εσύ στο ρεβεγιόν Και 40% των Ελληνοπαίδων Φτώχια καταραμένη Εσύ στα Βροδήμα Και αυτοί να είναι στην πείνα Αθάνατε Το τι περνάνε οι καρκινοπαθείς Χοντρικά στο Ήπα Άλλαξε τίποτε για τους καρκινοπαθής; Άλλαξε τίποτε δεν τους αφήνουν ούτε την αξιοπρέπειά τους την αξιοπρέπειά τους γιατί γιατί η αξιοπρέπεια όταν την έχεις δεν φεύγει όταν είσαι άρρωστος είσαι το ίδιο αξιοπρεπής και θέλεις την αξιοπρέπειά σου και όταν είσαι άρρωστος και όταν είσαι καλά και όταν υπάρχει δυστυχία δίπλα σου και όταν υπάρχει ευτυχία δίπλα σου η αξιοπρέπεια είναι ρε παιδί μου κάτι μόνιμο πως να σου πω αν ήταν αρρώστια θα ήταν ανίατος και μάλλον το είναι για αυτούς τους λίγους Οι οποίοι την κουβαλάνε ακόμα πάνω τους Κατάλαβες μεγάλε Και άσε τα Σταύρος Δήμας τώρα Άσε τα Σταύρος Δήμας Ξέρουμε μες τι μας περιμένει Και τι έρχεται και με Σταύρος Δήμας Και με όλα τα Τα σιπράγκαλα αυτά Όλα τα σιπράγκαλα Της ελληνικής εκεί Χειροτροφίας με συγχωρείτε αγαπημένα μου κουρουνάκια Δεν ήθελα να πω Κακό για σας Λοιπόν και μιας και Λέμε να την κουπανάμε σιγά σιγά Θα σας βάλουμε ένα ε, Ωραίο τραγουδάκι Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά Το φίλο το τρίφωνα που μου το Έστειλε Και Θα το παίξουμε σε παγκόσμια πρώτη οπότε πρέπει να προσέξετε και τους στίχους τι λέει έτσι και οι επίτροπες κλέβαν παντού και πάντα ας τα τι τα θες και σήμερα που εσύ πει και σκέψα χρυσιά δουλειά κλέβουν ξανά κονδύλια και τη βγάζουν μια χαρά Πάντα τα γουρούνια την ίδια μου Πάντα τα γουρούνια την ίδια μου που να είναι και κοντά μου ο λαό θα ρίξει τα γουρουνιά στα κελιά δεν θα γλιτώσει φίλε ούτε ένας απ' τους δεξιούς και τρώω κι όλου τους αριστερούς Όλα τα γουρουνιά την ίδια μουρί Όλα τα γουρουνιά την ίδια μούρη. Τα προβατά φυλακισμένα μέσα στο ματρικέ και τα γουρούνια φίλε να το παίζουν αρχίγοι. Τα προβατά φυλακισμένα μέσα στο μαντρί και τα γουρούνια φίλε να το παίζουν αρχίγοι. Όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη, όλα τα γουρούνια. Που λες Νίκος Μάρκου λοιπόν Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά Το φίλο Τρίφωνα που μου το στείλε Το αλίευσε Του Νίκου Μάρκου είναι, Και λέει μια πραγματικότητα Κυρία μου και κύριέ μου Και αγαπημένα μου κατσαπλιά Δεν μπορώ χωρίς εσένα Κατσαπλιά Λοιπόν <Λι> <Λιμον>, Σταύρους μα. Παρόν σταυρουσδήματα! Λοιπόν, τέλος. Για σήμερα, τέλος. Αύριο, παλέ. Μείνατε συντονισμένοι στους 101,5. Για κάτσε, μην είναι τίποτα επίγον. Ορίστε, παρακαλώ. Άιτε να κλείσω. Θες άρεσε, Να κλείσω όμω, να κλείσω. Να σε καλά. Να σε καλά. Για σου, γεια σου, γεια σου, φίλε μου, γεια σου. Λοιπόν, μου ε, τι σου λέγα, α σου λέγα να μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλίδια του Καναλάρχου Κυρία μου και κυρίε μου, και αγαπημένη μου, λατρεμένη μου, κατσαπιά. Δεν κάνω γόφον σε σένα. Λοιπόν, ευχόμεθα, αφού σας ευχαριστήσουμε για την επομονή για την ακρόαση, ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά. Γεια σα και χαρά σα, και να σκάσω κατσαπλιά σα. 5, 5 fm steo